Μίμης Ανδρουλάκης, Γιώτα Ηλιού κάθε Κυριακή πρωί στον Α989 και στον Α965 10 με 11 το πρωί Αυτοεξαπάτηση Αυτοπαγίδευση Έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε σήμερα Ογλικά και όμορφα, αλλά με τους αφορισμούς από το mimes.gr ε, Σε απότομα πρωί-πρωί, κάτσε λίγο να πάμε λίγο πιο γλυκά Καταρχήν, τι, τι θα δώσουμε σήμερα βιβλία, είπαμε ότι προστιμή είναι ενό μεγάλου μαθηματικού που πέθανε. Θα δώσουμε το μιλώντας ναι. με την Άνα για τα μαθηματικά του Τεύκρου Μιχαηλίδη. Μιλώντας με την Άνα για τα μαθηματικά. μαθηματικά. Είχες προναγγείλει ότι αυτό το βιβλίο θα το χαρίσει σε κάποιον ο οποίος θα το προωθήσει ή ο ίδιος θα το αξιοποιήσει. Α, ναι. Μπορεί από εκεί να βγει ξέρω εγώ, ο νέος Συφάκης. Ξέρω εγώ. Ο νέο Παπαδημητρίου, λέω τώρα παλιού μου του Πολυτεχνείου, που έγιναν μεγάλη κετρανία με στα μαθηματικά, στην πληροφορική κλπ. Δεν ξέρει, στη γειτονιά σου μπορεί να είναι ένα ταλέντο. Δώσ' του την Άννα για τα μαθηματικά. Εκδόσει πατάκι Τεύκολο Μιχαηλίδης, καθηγητή των μαθηματικών. Ένα βιβλίο θα δώσουμε δώρο. Τρία. Τρία βιβλία δώρο. Τηλεφωνείτε στο 212 212 48 00. Αν θέλετε και με μήνυμα, στο 19 Αλλά είδε χθε. Ένα παλαβό προχθέ. Τέλο πάντων, γάζω σε ένα μαγαζί, έτσι δεν είναι. Ναι. Στο πασαλιμάνι. Γι' αυτό μεγάλο Στο μάθημα. Στο μικρολίμανο, συγγνώμη. Στο καταμαθαίων, λέει, γρηγορείται ότι ούνου κοίτατε. Με την ώρα, με δεν τη στιγμή, αν είναι έρθει ο το γιος του κυρίου. Δηλαδή, μην την πάθε σαν τις μωρέ παρθένας, Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, κάθε στιγμή μπορεί να είναι τελευταία. Ε. Α το κάνουμε για την απαρχή μια νέα ζωή. Σε μένα, ξέρει, επειδή είναι πρωί και ο κόσμο είναι ακόμα στην Εκκλησία, γυρίζει με την Εκκλησία. ένα μεγάλο ρόλο αυτέ οι φράσει. Αυτό είναι το υπαρξιακό μου δόγμα, αυτό που είπα πριν. Mm -hmm. Η Αλέγκρα, ξέρει πως γράφηκε, τι κουδούνιζε στα αυτιά μου. Όταν ανέβηκα πάνω στη μαύρη τρούπα του Οδυσσέα Ανδρούτσου, στην Πέτρα, άκουγα το καταλουκάν Ευαγγέλιο, που λέει: Λέγω ημίν, ότι ούτη σώση, η ότι αν ούτε η η λύθη και κράξανται. Δηλαδή κι αν όλοι το βουλώσουν και σιωπήσουν, οι πέτρες θα το φωνάξουν. Ε, πολύ δυνατό αυτό. Πάρα πολύ Και έτσι ένιωθαν δυνατό. να από τους στίχους της σπηλιάς ισχίας της μάνας του Ανδρούτσου, της αδερφής του, ε, των ξένων που ήταν εκεί, των Εγγλέζων, των Ούγκρων και λοιπά, εκείνες τις μέρες του 1825. Λοιπόν, Σήμερα στην πολιτική μαθηματικά σκηνή... λοιπόν... Και θα... στα μαθηματικά θες να μείνουμε, να μείνουμε στα μαθηματικά. Δηλαδή να ξέρεις ότι οι Έλληνε είπαν πολλά πράγματα, αλλά όχι όλα. Ε, Δεν στα τα τα μαθηματικά όλα έχουν οι διαπρέψει οι Κινέζοι, έχουν ναι. διαπρέψει οι Ινδοί. Βέβαια, ακριβώς. Οι Έλληνε ας πούμε, είναι πάντα πάντα όσον αφορά τους αρχές, ότι σκέφτηκαν τετραγωνική ρίζα, mm -hmm. του δύο ας πούμε. Έχουν κάνει τα πιο μεγάλα βήματα οι Έλληνε. Μεγάλα βήματα, αλλά πρόκειται για παράδειγμα. Δεν σκέφτηκαν του αρνητικού αριθμού. Δεν πήγε το μυαλό του στου αρνητικού αριθμού. Αυτό το σκέφτηκαν οι Κινέζοι. Εγώ διάβασα όταν ήμουν νέο τα εννέα κεφάλαια τη μαθηματική τέχνης Ενό Κινέζου πρέπει να είναι το τελευταίο αντίγραφο του 100 π.Χ. Χριστού, φαντάσου. Ε? Σκέφτηκαν λοιπόν του αρνητικού αριθμού. Γιατί τώρα οι Έλληνε δεν τα κατάφεραν και το σκέφτηκαν οι Κινέζοι και αργότερα οι Ινδύοι. Θα δει ότι πρώτη φορά ένα Βραχμα Μπούκτα, ένα Ινδο. Λέει πλην ένα, συνένα, ένα, ίσον μηδέν. Δηλαδή αρχίζει το αλτζιμπάρ, όπω το λένε, η άλγευρα. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Ναι, έτσι είναι τα μαθήματα. Οι Έλληνε, να ξέρει, είχαν μια αισθητική σχέση με τα μαθηματικά, μια ιερή σχέση, μια ιερότητα. Δηλαδή, κοιτάξτε πώ διατύπωσαν μεγάλα προβλήματα, που περάσανε δεκάδε αιώνε μέχρι να τα λύσουμε. Το δίλιο πρόβλημα. Πρόξερε πώ βάζουν τα θέματα στα μαθηματικά. Πέφτει ένα μεγάλο λοιμό στην Αθήνα. Και πάνε στη, στη δήλο. Ή πάνε στους Δελφούς και λένε στην Πυθία τι να κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Και λέει η Πυθία. Λέει για να ξεπεράσετε το λιμό, την επιδημία θα πρέπει να φτιάξετε ένα βωμό του Απόλλωνα διπλάσιο από αυτόν εδώ που είναι ένα κυβικό μέτρο. Όταν σου πούνε σε να κάνεις ένα διπλάσιο βωμό κυβικό τι σκέφτεσαι. Αν είναι ένα μέτρο να το κάνεις τι. Πόσα το, την ακμή το μήκος, το ύψος, το πλάσιο. Σαφώ δύο. 2 δύο, δύο επί 2 δύο επί 2 8 <laughs> κυβικά μέτρα <laughs> Δηλαδή πρέπει να λύσεις μια αξία σου Που λέει χ Ας πούμε χ το μήκος του κύβου ε, Ή στην τρίτη ίσον 2 Ξέρεις πόσοι γόνες κάνατε να λύσουμε Αυτό το πρόβλημα που μας έδισε η πυθία Ας πούμε η πυθία ε, δεν είναι. Ναι και ήθελα λοιπόν Αυτή την εκπομπή Να την εφερώσουμε Εντάξει σε αυτό το μεγάλο μαθηματικό Που είπαμε την προηγούμενη φορά Τον ροντέτη που χάθηκε Προχθέ όμω, επειδή είμαι ο μόνο που μνημονεύει αυτά, δεν ασχολείται κανεί, πέθανε μια μεγάλη γυναίκα, Τζοάννα Βέμπερ. Όταν μπαίνετε στο airbus και νιώθετε ασφάλεια, ναι. να ξέρετε ότι, ότι χάρη στα ωραία μαθηματικά τη για την αεροδυναμική, έχουμε ένα τόσο ασφαλέ επιβατικό αεροπλάνο. Δηλαδή, τα πτερά, η σύλληψη, πώ θα είναι τα πτερά, πώ το ένα, πώ το άλλο, είναι τη. Τις... Έχει κάνει πολύ ωραία μαθηματικά αεροδυναμική, στα οποία τα οποία όταν διάβασα. Και κάποτε πριν 20 χρόνια με φωνάξανε στο αναπιστήμιο να κάνω μια διάλεξη και δεν με κανεί μέσα. Λέω δεν θα έρθει κανείς στη διάλεξη φυσικής. Έκανα γιότα μια διάλεξη, το φαλ του Ζιντάν. Ε, mm -hmm. Το μελέτησα ένα φαλ, θα σου το σε μια άλλη εκπομπή για να μην φάμε σήμερα το χρόνο. Μέσα από τι εξώσει αεροδυναμικής τη κυρίας Βέμπερ. Δηλαδή φαντάσου την μπάλα πω τρύβει στον αέρα, πω κάνει όλε αυτέ τι περιστροφέ για να καταλήξει. Είναι τρόπο με τον οποίο χτυπούσε και χτυπάει ο Ζιντάν ναι, Αλλά δεν είναι τύχο έξω τριμπάλα. δεν το ξέρανε. Δηλαδή πω πέρασε πάνω από το τείχο, πω έστριψε δεξιά, <χι> πήγε να αριστερά και ξαφνικά στρίβει μπάλα δεξιά. Όλο αυτό είναι ένα μεγάλο μαθηματικό πρόβλημα. Ναι. <χι> Εγώ λοιπόν θέλω να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή στο CIFICI, CIFACI, έτσι μια μεγάλη μορφή στα μαθηματικά, στην πληροφορική, ο οποίο επειδή προθέσει στην, Αμε... στην Αμερική στη Νέα Υόρκη θέλαν να παρουσιάσουν δημοσιογραφικά το νέο film imitation game mm -hmm. του... για τη ζωή θρίλερ στη ζωή του Άλαν Τούρινγκ του Τούρινγκ ξέρει όσο ήταν αυτός που το ένιγμα, τον κωδικό των Γερμανών έχουμε κωδικούς αριθμού. έτσι δεν είναι mm -hmm. το θρίλερ ξέσανε ο τον φάγανε ας το πούμε έτσι καλέσαν το σιφάγγι Αμερικάνια από όλη την Ευρώπη ε? Λοιπόν, και σε αυτόν να το μαγειρέψουμε μετά και ό,τι θες. Στο τέλος, στο τέλος θα μας δώσεις ναι, σταθερά, θα μας δίνεις μια συνταγή. Ναι. Θα μας δώσεις σήμερα μια συνταγή για πρωινό, για να φτιάξεις τις ακροάτριές μας κυρίως, που τους έχεις μεγαλύτερη αδυναμία, αλλά τι και όχι μόνο. Α, τι είδους πρωινό, θες? Ένα, λοιπόν. φτιά, πρωινό, είναι καλακτερό, Εντάξει, να είναι κα, κάτι με, α, που να έχει σχέση και βάσει το γάλα. Το Μετά όμω αυτό, στο τέλο. Ναι. Μέσα από τα μαθηματικά, λοιπόν, και αυτή ναι. την αφιέρωση αλλά και το δώρο που δίνουμε σήμερα στου ε, ακροατέ, που προσφέρει σήμερα, τα τρία βιβλία με τίτλο Μιλώντα με, με την Άννα για τα μαθηματικά. Εγώ πάλι. Και πε μου, αν κάνω λάθο, βλέπω μαθηματικά πίσω από τον αφορισμό σου λένε ό,τι δεν λένε, δεν λένε ό,τι λένε. Τον αφορισμό με τίτλο Αυτοπαγίδευση στο ΜΜΕ Ναι. Μαθηματικά βλέπω εδώ. Και όμω, ενώ το καλέ αστεία. Στο βάθος αυτό είναι μαθηματικό. Δεν το λέω καθόλου αστεία, το εννοώ. Ε, εάν έβαζα λέμε, mm -hmm. λέμε ό,τι δεν λέμε, δεν λέμε ό,τι λέμε, αλλάζει αμέσω το νόημα. Mm -hmm. Δηλαδή γίνεται πιο αμφίσιμο. Mm -hmm. Αφορά και, και μένα αφορά τη μεταφορά. Ενώ το mm -hmm. πρώτο φαίνεται μπλόφα, mm -hmm. αφορά την μπλόφα στην πολιτική. Το δεύτερο, αν το βάλω λέμε, η προέλευσή του αυτή είναι η μαθηματική. Κατά τώρα το θυμήθηκα. Ο Φέιμαν, ο μεγάλο φυσικό, λέει λέμε ό,τι δεν λέμε, δεν λέμε ό,τι λέμε στη φυσική. Δηλαδή δεν ξέρουμε ποτέ που είναι αυτό το ηλεκτρόνιο, ε. είναι η απροσδιοριστία. Εισάγουμε ένα στοιχείο και στην πολιτική, αβεβαιότητα, να το. Αλλά όταν λέμε λένε ότι δεν λένε, δεν λένε ότι λένε, πάμε στην πλόφα, έτσι. Είναι η μπλόφα δηλαδή πώς αυ αυτοπαγιδεύονται στην πολιτική, πώς γίνονται τα κόμματα όμοιροι της ρητορίας τους, πώς αυτοεξαπατούνται Δηλαδή, αστό, θύματα τη μπλόφα του <σ imbalance> μπλοφάρουν στο τέλο εναντίον του εαυτού του. Αυτό μπορεί να ζωέ πολλέ φορέ με πολλέ παρεαλλαγέ. Ναι. Να μείνουμε όμω στο πολιτικό σκέλο, γιατί μέσα από του αφορισμού πάντα θέλω να μιλάμε για το πολιτικό σκέλο, για την πολιτική επικαιρότητα. Και να μείνουμε στον πρόεδρο τη Δημοκρατία, γιατί φαίνεται ότι έχει αναχθεί σε μέγα θέμα. Α, μάγκε, είπα. Μισό λεπτό, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλού για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Έχει εφεδρείε ο ΣΥΡΙΖΑ ή παίζει τα ζάρια του χωρί να ξέρει τι έχει πίσω του. Μπορεί να διαχειριστεί αυτό τον κίνδυνο. Κοίτα. Στην ιστορία Σήμερα δημοσκοπήσεις σινοπία... λένε ότι ο κόσμος δεν θέλει να πάμε σε πρόορες εκλογές. Προσυνάς. Στην ιστορία αυτή του πρώτης δημοκρατίας, μην προσπαθείς, γιατί είπα θα μιλήσω στην κατάλληλη ώρα. Είπα στις 24 είναι νωρίς, στις 26 είναι αργά, στις 25 θα μιλήσω αναλυτικά. Δηλαδή, ενώ επί του παιδίου, του πραγματικού πεδίου των προβλημάτων που έχουμε μπροστά μας. Δεν είμαι και μην αποπειραθεί κανείς να μου πει μίμη τι και πώς κλπ. Αλλού αυτά. Σε μένα όχι. Έτσι. Εγώ θα κάνω αναλυτική τοποθέτηση επί των εξελίξεων. Κουκί δεν είμαι για κανένα. Λοιπόν, εδώ πέρα μπλοφάρουν όλοι σχεδόν. Το σχεδόν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν μπλοφάρει απολύτως. Οι άλλοι όλοι μπλοφάρουν. Δηλαδή, θα δεις κόμματα που λένε... Καταρχήν, στη Βουλή μόνο ο εκλογέ. Στη βουλή αυτή. Όλοι άλλοι υποκρίνονται. Οι άλλοι, σου λέει, μπλοφάρουνε. Πανοσχάρη, θέλει διμάρε εκλογέ, δεν θα υπάρχει. Θέλει ανεξάρτητη έννοια εκλογέ, δεν θα υπάρχει. Δεν λέω κανένα, μπορεί κανένα να είναι άλλο. Αλλά οι δεν θέλουν. Θέλει το κουκούκι εκλογέ, όχι. Θέλει τη χρυσή εκλογέ, όχι. Τα δύο κυβερνητικά κόμματα δεν θέλουν. Το πρόβλημα είναι, επομένω, εντοπίζεται τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώ και αν κλπ. Ε, δεν είναι. Μα γι' αυτό σα λέω και προχ σου λέει να μην γίνουν εκλογέ, αλλά μην πάρω εγώ την ευθύνη. Εγώ θα κάνω τον ριζοσπάστη, α πούμε. Και κάποιοι άλλοι θα πάρουν την ευθύνη. Το πετάνε τον παλάκι σε ποιου? Στου ανεξάρτητους βουλευτέ. Μα οι ανεξάρτητοι βουλευτέ είναι προϊόν μια κρίση εκπροσώπηση. Δεν μπορούν ένα μεμονωμένο και μάλιστα παιδιά που βγήκαν πριν 6 μήνε, με ένα χρόνο, α πούμε, να πάρουν. Οι με κατάλαβε Γιώτα. Ολοταχώ και τη Λοιπόν, ο καθένα θα πάρει τι ευθύνε του εδώ πέρα. Δεν λέω ο καθένα να κάνει το ε, τζάμπα μάγκα, α πούμε. Ο καθένα θα πάρει τι ευθύνε του. <σχ> Τώρα, στον αφορά αυτό που λε του ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα. Είναι φυσικό ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, μια και έχει την πρωτιά, δημοσκοπικά και πιστεύω και εκλογικά, να αισθάνεται αυτό που λέμε τον φόβο του τερματοφύλακα, το άγχο του τερματοφύλακα στο πέναλτη. Μια και είναι εδώ πέρα ο αρχηγό είναι Λοιπόν, νιώθει αυτή την αγωνία των εξελίξεων, έτσι δεν είναι. Βλέπετε λοιπόν τα στελέχη του κάπω άταχτα, ασύνταχτα. Ασυγχρόνιστα. Ναι, ναι όχι με συντεταγμένο τρόπο να θέτουν κάποιο πρόβλημα πάνε να το πούν. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνουν με ηγετική πρωτοβουλία, να το στήσουν πρώτα, ενωμένοι. Όχι ο ένα να φινιδιάζει το άλλο με δηλώσει μέσω του κειμένου. Κατά καιρού και βλέπουμε σενάρια να προτάσσονται από δεν... διάφορα στελέχη. Κοιτάξτε <laughs> να πω ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, η ίδια ελληνική κοινωνία. Σε γυρίζω πίσω στο Ε. Πρόεδρε, δηλαδή δη, το 2009. Θέτω ένα, έχω ένα κεφάλαιο, το θυμάσαι, που λέω «Μια ορολογιακή βόμα για τον Πρόεδρο, ο συγχρονισμός, ο καταραμένος συγχρονισμός όλων των δαιμόνων». Έτσι ε, δεν είναι. Δηλαδή είναι ο συγχρονισμός των κρίσεων. Μπαίνουμε σε μία φάση πάλι, θα, μετά το διάλειμμα, θα σα πω ποιο είναι ο συγχρονισμός όλων των κρίσεων που πρέπει... Το πολιτικό σύστημα, η κοινωνία, τα κόμματα, η κυβέρνηση αντιπολίτησης, ο καθένας στο δικό του πεδίο να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Αλλά είναι κοινό για όλους, ο καθένας στη δική του στρατηγική θα το αντιμετωπίσει. Απαραίτητο διευμιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να συγχρονίσουμε και να δούμε με ποιο τρόπο συγχρονίζονται οι δαίμονες. Πώς θα συγχρονίσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να είμαι ακριβή και συγκεκριμένη. Του δαίμονες και τα σενάρια τα οποία είναι συγχρόνιστα. Ναι. Και, και Συγγνώμη, το 2009. Ναι. Τότε, που δεν ήθελα να ακούσει κανεί, ούτε καταλάβαιναν τι πρόκειται να συμβεί, έθεσα το πρόβλημα του συγχρονισμού των δαίμονων. Δηλαδή του συγχρονισμού των κρίσεων. Όταν αντιμετωπίζουν μια σεισμική δόνηση, τώρα η Ιώτα, είδα στην προηγούμενη εβδομάδα είχαμε σεισμό, λένε, στον Εβοϊκό. Λέει δηλαδή, το ρήγμα του Εβοϊκού. Mm -hmm. Η αγωνία των σεισμολόγων είναι αν θα ενεργοποιηθεί ή όχι το ρήγμα τη Αταλάντη ή άλλα ρήγματα. Δηλαδή, φαντάζεσαι, ταυτόχρονα στην Ελλάδα έχουμε 4-5 ρήγματα που να δίνουν σεισμού. Ε! Το ίδιο φαντάσουσε σε μια κλινική που έχει ένα πολυτραυματία, 2009. Ε, πρέπει να κοιτάξει το αίμα του, πρέπει να το κρατήσει κυκλοφοριακό, το αναπνευστικό, έτσι, μετά θα αρχίζει να κάνει όλα τα υπόλοιπα. Όταν έχει να πηδήξει πολλά παλούκια, θα πηδήξει το ένα, είπαμε. Θα πηδήξει το δύο. Το τρίτο, εκεί ζορίζεται. Ένα από όλα θα σου κάτσει. Δηλαδή, θέλω να καταλάβει κανεί ότι το πρόβλημα είναι ο συγχρονισμό των δαιμόνων και το. Πολιτικό ζήτημα για μια κυβέρνηση ερχόμενη κυβέρνηση είναι πως τους ετεροχρονίζει δηλαδή πως προχωρεί σε μια μερική αποσύνδεση των πηγών κινδύνου, των πηγών ρίσκου το πιάνουμε τώρα αυτό που λέμε έτσι, για να δούμε τι πηγές ρίσκου έχουμε σήμερα, πάμε πιο μαλακά και μετά θα πάμε σε αυτό που λέει τη Προεδρίας η πρώτη πηγή ρίσκου είναι η ίδια η Ευρώπη ε? δηλαδή αν θα γλειστρήσει πόσο διαφορετικό είναι το πρόβλημα εάν η Ευρώπη γλιστρήσει οριστικά στη στασιμότητα, στην ύφεση και στον αποπληθωρισμό. Και πόσο διαφορετικό θα είναι αν υπάρξει μια πλημμυρίδα αναπτυξιακή από την Ευρώπη, αν κάνει κάτι ουσιαστικό μέχρι στιγμή δεν έχει κάνει τίποτα. Α το πούμε ο Γιούνκερ που λέει και ο Ντράγκη, θα τα δούμε μετά αυτά. Ε? Και υπάρξει, μα σηκώσει δηλαδή η πλημμυρίδα μαζί με τα υπερογένεια, σηκώσει τι βάρκε. Είναι τελείω διαφορετικό. Δηλαδή, ρίσκο που προέρχεται το διεθνέ περιβάλλον, από την ίδια την Ευρωζώνη. Ή από το ευρύτερο περιβάλλον. Πάρε την, το ρίσκο, α πούμε, από την Ουκρανική κρίση, έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Κοιτάξτε να καταλάβετε, η Ρωσία, μια χώρα ισχυρή, ισχυρή τέλο πάντων, η οποία έχει πλουτοπαραγωγικέ πηγέ άφθονε, έχει απόθεμα 430 δισεκατομμύρια ευρώ, δεσμευμένα όμω ασφαλιστικά από το ευρυτερο περιβαλλον παρε το ρισκο α πουμε την ουκρανικη κριση ετσι δεν ειναι κοιταξτε να καταλαβετε η ρωσια μια χωρα ισχυρη ισχυρη τελο παντων η οποια εχει πλουτοπαραγωγικε πηγε αφθονε εχει αποθεμα 430 δισεκατομμυρια ευρω δεσμευμενα ομω ασφαλιστικα απο το πετρελαιο κλπ. Παρ' όλα αυτά, βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα στι αγορέ. Και δεν μπόρεσε να δανειστεί. Την πετάξανε εκτό οι αγορέ. Με τι, με 12 γραμμάτια 6 άμενα, με επιτόκιο 10,6 το διανοείστε. Δεν αγόραζε κανένα. Δεν αγόραζε κανένα. Γιατί σου λέει θα το πάρω εγώ πίσω στου 6 μήνε, δεν ξέρω τι θα μου συμβεί με την Ρωσία. Στου 6 μήνε. Και με το διεθνέ ρίσκο. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν πόσο περίπλοκα είναι τα προβλήματα, διότι βγαίνει κανεί και λέει ε, Ξέρω εγώ θα στηριχθούμε στη Ρωσία. Μάλιστα, ή ξέρω εγώ ότι η Ρωσία θα στηριχθεί στην Κίνα. Για να κάνει αυτή τη μεταστροφή τη η Ρωσία προ την Κίνα, δηλαδή να φτιάξει αγωγού ανατολικού, θέλει 10 χρόνια, θέλει. 75 δισεκατομμύρια πρέπει να τα βρει η Γκάζα από τι αγορέ. Δεν τα έχει το Σεντούκι. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν ότι στην πο... τα πράγματα στην πολιτική είναι πολύ πιο περίπλοκα από ό,τι φαντάζονται οι σχηματικοί οι διανοούμενοι που γράφουν άρθρα ή μιλάνε στι τηλεοράσει κλπ. Έτσι. Έχουμε λοιπόν πρώτο ρίσκο Ευρώπη-Dιεθνέ Περιβάλλον. Δεν λέω το ελληνοτουρκικό, την περιοχή, τα... όλα αυτά που, που είναι προφανή. Τα... Πρώτη πηγή ρίσκου. Δεύτερη πηγή ρίσκου. Ελλάδα και αγορέ. Δηλαδή. Υποτίθεται ότι η Ελλάδα, αφού τελειώνει το μνημόνιο, υποτίθεται ε, το τέλο του χρόνου, θα πρέπει να βγει στι αγορέ. Τώρα η Ελλάδα παίρνει με βάση το, τη σύμβαση, τη δανειακή σύμβαση, 2% επιτόκιο δανείζεται. Ακριβώ. Θα βγει να δανειστεί, αν βγει τώρα, θα δανειστεί με 8%. Και μπορεί να πάει σαν τη Ρωσία, αν πάει 10%. Δεν θα μπορεί να δανειστεί. Θα πάει με την ουρά κατεβασμένη στα σκέλια, να ξαναπροσκηνήσει και να πει, δεν δηλαδή θα κάνετε Ευρωπαίοι εταίροι κλπ. Η μια άλλη κυβέρνηση, ξέρω του, ΣΥΡΙΖΑ. Η επόμενη κυβέρνηση. Αντιλαμβανόμαστε. Επόμενη... ρίσκο. Δεν μπορεί να ξέρει ποιε είναι οι αγορέ που θα. Τρίτο ρίσκο. Το τρίτο ρίσκο. Πιο ελληνικό, α πούμε. Το τραπεζικό πάντα. Ενώ τράπεζε. Μπα πώ τα έχουν κουτσοβολέψει εκεί. Έχουν αυτή τη στιγμή υποτίθεται ένα ανοιχτό πρόβλημα. 75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα κόκκινα δάνεια. Πρέπει να ανανεώσουν ομόλογα τα οποία έχουν λήξει. Το Μάρτιο λήγουν ομόλογα και πρέπει να βρουν τα λεφτά. Πρέπει να βρουν ευθυνή ρευστότητα είτε από τι αγορέ είτε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εδώ, ανα πάσα στιγμή, επειδή είναι ένα ευαίσθητο χώρο, μπορεί να σου προκύψει ένα ρίσκο τέτοιου είδου που δεν θέλω να τα περιγράψω. Ιδιαίτερα αν έχουμε τείχο διοκτησμού στο πολιτικό σύστημα, σαν αυτά που ακούσαμε πριν καιρό, θα πάρω τα λεφτά μου και δεν θα μπλέγαν κάτι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τέλο πάντων, επιπόλεοι άνθρωποι, ναι κλπ. Τρίτο ρίσκο είναι αυτό. Τρίτο Τρίτο, ρίσκο. τρίτο, ρίσκο. τρίτο Πάμε ναι. τέταρτο. Τέταρτο είναι η πραγματική οικονομία. Πρόσεξα να δει. Πηγή ρίσκου. Από την αρχή όταν ξεκίνησε το προσδιόρισα με βάση ένα, μια εξίσωση ποια θα είναι η πτώση της ελληνικής οικονομία μέχρι να χτυπήσει πάτο. Θεωρητικό. Δηλαδή πως το υπολογίζω αυτό. Ποιος είναι ο υπερβάλλον δανεισμός της Ελλάδας δημόσιος και ιδιωτικός και πόσο αέπ έχει προκύψει από αυτό το, το φούσκομα. Δηλαδή υπολογίζεις το τον πλούτο, τον φαινομενικό ή πραγματικό που δημιούργησε η φούσκα. Και υπολογίζουμε περίπου στο 30%. Υπολόγισα τότε δημόσια, το έχω γράψει πολλέ φορέ, το έχω πει. 30% θα πέσει κάθετα η ελληνική οικονομία. Είμαστε τέλο του 2013, πήγε στο 27,5%, έτσι δεν είναι. Ναι, μεν είμαστε στον πάτο, αυτή τη στιγμή φανίζεται μια, μια αναπόφευκτη ανάπτυξη, διότι όταν είσαι πέσει τόσο χαμηλά, ε, ακόμα και να ξεστή παράγει κάτι. Κάτι ήταν και ο τουρισμό, κάτι ας πούμε έδειξε 0,7 το τρίτο τρίμηνο, ε? αυτό ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει ως γλίστρημα και εκεί που φαίνεται ότι συγκρατεί την πτώση της ανεργία, την αύξηση της ανεργία, ας πούμε μπορεί ξαφνικά να έχεις να πάρει ανάποδα πάλι η οικονομία προς τα κάτω Άλλο ρίσκο τώρα, η κοινωνική κρίση, η πολιτική κρίση Πάμε τώρα στο πολιτικό ρίσκο που, με, που σε ενδιαφέρει Έχουν μια τάση όλοι βέβαια σήμερα, αν δεν στον τύπο και γενικά να μετονομάζουν όλε τι πηγέ κινδύνου εκλογή του Προέδρου τη Δημοκρατία. Ακριβώ. Σαν να μην είναι όλα τα άλλα η οικονομία. Δηλαδή, κάνουν, α πούμε, οι Έλληνε επιχειρηματίε, για παράδειγμα. Όσοι έχουν απλωμένο τραχάρι να πούσουν, εγώ έχω δουλειέ και εσύ θα μου πα τα τεινάξει τώρα και δεν είναι ώρα και ξέρω εγώ. Μάλιστα. Ωραία, έτσι δεν λένε. Έτσι. Και κανεί, αυτή τη στιγμή δεν υποβάλει κανεί σε τράπεζα αίτηση δανείου επιχειρηματία, περιμένοντα να δει τι. Δηλαδή, όλοι, α το πούμε έτσι αυτοδικαιολογούνται για την απροθυμία τους να κάνουν κάτι εν ώψη της προεδρικής εκλογής και θα γίνει γιατί πριν κάνατε τίποτα βάλατε λεφτά δικά στις επιχειρήσεις κάνετε τίποτα τώρα ξαφνικά τρώνε στα, ξέρω εγώ στην πολιτεία το βράδυ και μαζεύονται καλούν και τους φίλους τους ας πούμε και το μόνο που λένε είναι η προεδρική εκλογή το ρίσκο τι θα γίνει αμάν μήμη, θα πεθάνομαι και λοιπά. α για κάτσε κουμπάρε εδώ ας το να μη σου πω. Λοιπόν, πάμε τώρα κατά σειρά να τα δούμε. Πηγέ πολιτικού κινδύνου. Πρώτον, η κυβέρνηση η ίδια, με τον κακό τεχνό, αίρασι τεχνικό αυτοσχεδιασμό τη για το τέλο του μνημονίου και την έξοδο στι αγορέ, δημιούργησε πολιτικό ρίσκο ξαφνικά. Εδώ με την Τρόικα δεν μπορεί να συνοηθεί. Δεν είναι κόλπο όπω φαντάζονται ορισμένοι. Είναι πραγματικό πρόβλημα. Έτσι δεν είναι. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό ομόλογο πόσο ήταν, 8% Έτσι. και. Και συν, 8 συν, όταν Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία δανείζονται από 2-3% ποια προεδρική εκλογή είναι με αυτοσχεδιασμού του Μαξίμου και ξέρω εγώ, και κάτι κόπανου στον τύπο που γράφουν κάτι μπουρδε κάθε Κυριακάτικα που διαβάζουν Παναγία μου, τι είναι αυτά, ας πούμε με αυτού του αυτοσχεδιασμού. Πρώτη λοιπόν πηγή πολιτικού ρίσκου. Πάμε τώρα στην προεδρική εκλογή. Σκέψτε ότι είμαστε, τι μήνα έχουμε, Νοέμβριο. Νοέμβριο. Δηλαδή, από τον Οκτώβριο αρχίσαμε έτσι. και ξύνουν όλοι. Μέχρι να από εμένα ποτέ να μην Πρώτη φορά μιλώ σήμερα. Από τον καλοκαίρι ήρθαν όλοι και ξύνουν όλοι. Προεδρική εκλογή και Κάτσε Κάτσερε. Ήρθε, Το μυαλό του έχει μόνο εκεί. Νομίζω, Σαμαράς ότι άμα θα δει 180, έδεσαι το κάθε δερό του. Και τι έχει που θα βρεις 180. Με κυνήγη, κεφαλών σε μια μεγάλη κοινωνική και οικονομική Φαντάσια, ας το πούμε, και εκεί οι ορισμένοι για να δημιουργήσουν ένα τρόμο. Σου λέει τι θα κάνει να αντροπλάγης, αν τα πάνε 10% από τη δεύτερη στην τρίτη εκλογή, έτσι νομίζουν. Εσείς θα πάρετε την ευθύνη που κυβερνήσετε που θέλετε να κυβερνήσετε. Μη μεταθέτε τις ευθύνε σας αλλού. free riders, μια ζωή αυτό κάνετε. Λοιπόν... Φαντάζεσαι λοιπόν όταν τώρα είμαστε Νοέμβριο και υπάρχει τέτοια οξύτητα γύρω από την εκλογή, μαγισσών κεφαλών, τι θα γίνεται εκείνες τις μέρε, Ε! Από τη δεύτερη προ την τρίτη. Βρεθούν, δεν θα βρεθούν κλπ. Λοιπόν. Αναπόφευκτα λοιπόν μια πηγή σε αυτό. Έτσι δεν είναι. Που πρέπει να τη διαχειριστεί κανεί. Τα... Πες ότι πάμε, α, τρίτη, τώρα άλλη πηγή ρίσκο. Δεν τι μέτρε τόση ώρα, πρέπει να είμαστε στι είμαστε. είμαστε. Ναι, ναι. ναι. λοιπον 8... Αυτό θα πω, μάλλον αυτό πρέπει να είναι το 8 που θα πω τώρα, δεν ξέρω. Ναι, ναι. 8 Πρόσεξε! Είναι εκλογέ οι ίδιες. Οι εκλογε οι ίδιες και οταν είναι μάλιστα είναι 3-4 εκλογή σε τρία. βάλλον την περίοδο που βγαίνει δεν βγαίνει από το μνημόνιο κλπ. Έτσι, είναι αναπόφευτα. Θα σχηματιστεί, θα βγει η κυβέρνηση, θα είναι αυτό δύναμη, θα έχει συμμάχους, θα μπορέσει να σχηματίσει μια κυβέρνηση ισχυρή, βιώσιμη. Ένα το ρίσκο. Θα αντέξουν τα κυβερνητικά κόμματα το σοκ τη επαφή με την πραγματικότητα, τα νέα κυβερνητικά κόμματα. Τα ο ΣΥΡΙΖΑ, το ποτάμι, δεν ξέρω ποιοι θα σχηματίσουν κυβέρνηση κλπ. Όταν μάλιστα θα πλευροκοπούνται από τα αριστερά και από τα δεξιά. Γιατί το λέω τώρα αυτό. Αυτό το ανακούει κανεί. Α, μαν Παναγία μου, τι λέει, κινδυνολογία, κάνει δραγία. Όχι, αυτά πρέπει να τα διαχειριστεί κανεί. Όποιο έχει τα γένια θα βρει και τα χτένια. Μην κοιτάζετε αλλού, δεν υπάρχει αλλού. Ε, Εσεί θα τα βρείτε. Εγώ θα σα πω κάποιε ιδέε όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν. Αυτή την ώρα περιμένουμε. Πάμε, πάμε λοιπόν τώρα, εδώ. Από. σε ένα δήμο που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Που είναι πολύ καλό παιδί ο Δήμαρχο, εκπληκτικό. Δεν πρόλαβε το παιδί να κάτσει στην καρέκλα σε ένα δήμο χορεοκοπημένο που έχει χρέη κλπ. Οι πρώτοι που πλακώνουν και του κάνουν επιθετική. Θυμηθήκαν όλα τα αιτήματα 30 χρόνων που τώρα δεν κάνουν τίποτα. Είναι του Κουκουέ. Δηλαδή για να καταλάβεις θα πει πλευροκόπημα, έτσι, τι θα κατάστασες; Τι κάνουμε λοιπόν όταν έχουμε πολλές πηγές κινδύνου, προσπαθούμε να ετεροχρονίσουμε τα πράγματα, να αποσυνδέσουμε το ένα με το άλλο και με αυτή την έννοια πρέπει να ερμηνεύσεις. Έστω λίγο άτεχνα, λίγο εραστεχνικά, χωρίς ηγετική πρωτοβουλία, κάποιο πρέπει να πει ποιο είναι το αφεντικό εκεί για να ξέρουμε. Ποιο είναι το αφεντικό, πραγματικά εκεί που να ξέρουμε, θα βλέπει κάποιε δηλώσει από τη βράδυ του ΣΥΡΖΑ που εκφράζουν μια διάθεση αποσύνδεση κατά κάποιο τρόπο, απεμβλοκή τη ημερομηνία των εκλογών από την εκλογή του Προέδρου τη Δημοκρατία σε τακτό χρονικό διάστημα εντό του 2015. Είναι μια σκέψη αυτή. Έτσι δεν είναι. Αλλά όποιο κάνει τέτοιε σκέψει, πρέπει συντεταγμένα να τι διατυπώνει, δεν χρειάζεται ούτε τα γλιώδη συνευρέση Σαμαρά Τσίπρα. Δεν χρειάζεται τίποτα. Δημόσια και καθαρά, θα πει κανεί ότι ορίζω την τάδη μερωνία των εκλογών και με αυτή τη έννοια κάνουμε και στην εκλογή του Πρόεδρου τη Δημοκρατία α πούμε, για να μειώσουμε λίγο την έκταση των κινδύνων, τη αβεότητα, τη πηγέ αβεβαιότητα που ποιο συμφέρει αυτό ενδεχομένω. Στο τσίπρα, γι' αυτό αντιδρά αμέσω ο Σάμα, τι το συμφέρει. Τι του λέει, αν εκλέξουμε συνεργάτη, πήγε ένα μπόν 3 με 4% επιπλέον. Διότι ο κόσμο θα ξεφοβηθεί. Με κατάλαβε. Θέλω να πω λοιπόν: δεν προτείνω τίποτα αυτή τη στιγμή. Κάνω ανάλυση των κινδύνων και του εταιρεχρονισμού των πηγών κινδύνου. Έτσι. Δεν κλείνει αυτή η κουβέντα. Αναμένουμε πάντα τι προτάσει σου. Απαραίτητη διακοπή για αδελτίο ειδήσεων. Πώ μπορώ με αυτό το τραγούδι να σε... που είναι τόσο ατμοσφαιρικό, τόσο απίθανο, να σε πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Να σε πάω στην ανάπτυξη. Μια λέξη ξεχασμένη. να βάζουμε το τραγούδι που με, με πάντα. Σα το τραγούδισα βράδυ και εκτέλεσα μια ολόκληρη φυλακή με αυτό το τραγούδι. Αυτό, όταν το τραγούδισα, ολόκληρη φυλακή είχε λιώσει. Καβάλα. 1973. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αχ βρε μήμη. Λοιπόν, να μείνουμε στα σήμερα. Να στα δηλαδή σημερινά. και οι εσαντζίδες, μείναν άγαλμα. Μάλιστα. Λοιπόν, λέγε. Πρέπει να πούμε στου ακροατέ ότι έχει απίθανη φωνή, έχει πολύ Πρόσωπο καλή φωνή. Λοιπόν, τώρα, αιτία που μα ακούει, θα μα μια άλλη μέρα. ο κόσμο πριν του κινδύνου, ναι. αυτό είναι η πολιτική. Η πολιτική είναι διαχείριση κινδύνων. Δηλαδή, όταν θε να αποφύγει ένα κίνδυνο, πάντα δημιουργεί κάποιον άλλον. Αυτό mm -hmm. να το έχουμε υπόψη μα. Το είναι πώ του ετεροχρονίζει, πώ διαχειρίζεται την αβεβαιότητα. Όχι να πούμε τότε να κάτσουμε στα βγάματα, να μην γίνεται τίποτα. Διότι δηλαδή, ορισμένοι σου Α, έχουμε κίνδυνο. Και τότε να τη δημοκρατία, να ψηφίζουν τα hed funds α πούμε. Τι ψηφίζετε, γιατί κυβερνήσετε, λοιπόν. η αγορά. Ε, Προχθέ είχαν εκλογέ στη Βραζιλία και είχαν λησάξει όλα τα ξένα έντυπα τα πάντα ότι οι αγορέ θέλουν τον Μένε. Πώ το λέγανε αυτό, ναι, ναι, ναι. Τον Νέβε, ρε. Το Νέβε. Ναι, το μεγάλο πρόσωπο, μεγάλο ανανεωτή ο Νέβε, ένα λαμόγιο, α πούμε. Κλασικού του συστήματο Βραζιλία, πολύ διαπλεκόμενο, μεγαλοαστό κλπ. Λυσάξαν όλε οι ξεφτυλισμένε παγκόσμιε εφημερίδε ότι ο Νέβε ενώ η Ρουσεφ Δεν λέω ότι είμαι ο παδό. Η Ρουσεφ έχει ένα σωρό αδυναμίε. Αλλά αυτή βγήκε. Βγήκε αυτή. Αλλά δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι καταλαβαίνετε. Δηλαδή, οι πηγέ του ρίσκου είναι τόσο πολλέ σήμερα που όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Η ίδια Ευρώπη Φαντάζομαι τώρα τι γίνεται Γερμανία, η σύγκρουση Γερμανία-Γαλλία είναι πραγματική. Μην φαντάζεστε ότι είναι μπλόφε αυτά. Είναι χοντράιντο, μιλάμε για ελέφαντε. Έχει σημασία όταν τσακώνται οι ελέφαντες τα βατράχια τι κάνουνε. Έτσι δεν είναι πώ εμεί περιορίζουμε το χρέο μα. Πρέπει ας πούμε, στην επόμενη εκπομπή, γιατί και εγώ ξεχνιέμαι, ας πούμε, να δώσουμε πώ αντιμετωπίζει κανεί αυτό που λέμε χρέο, πώ το διαχειρίζεται μέσα σε αυτέ τι συγκρούσει. Πώ κάνει μια μήνυμαξ διαπραγμάτευση, πώ επιτυγχάνει του στόχου του που δεν είναι μονόπρακτο έργο. Μην φαντάζεσαι ορισμένοι ότι. Α, βγήκαμε, πήγαμε στι Βρυξέλλε, γυρίσαμε, τους πηδήξαμε, πήραμε. Δεν υπάρχουν αυτά στο σημερινό κόσμο. Είναι πολύ πιο περίπλοκα. Και ορισμένοι όσοι θέλουν να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα πρέπει να ξεφύγουν από του ε, φραξιονιστικού κομματικού μικρόκοσμους και να έρθουν στην κλίμακα των προβλημάτων που έχει η κυβέρνηση στην εποχή μα. Αντιλαμβάνει τι θέλω να πω. Σεναριακή σκέψη και διαχείριση κινδύνων. Όχι να κάτσουμε στα αυγά μα, όχι α το πούμε έτσι, φοβάται ο να περάσει απέναντι το δρόμο, τον πατήσε αμάξιο, όταν είναι άδειο ο δρόμο, αλλά ούτε και να κάνουμε chicken game. Τον θυμάσαι αυτό που το είχαν αναπτύξει, ε? το παιχνίδι τη κότα, όπου τρέχω εγώ με το αυτοκίνητό μου κατά μέτωπο προ το αυτοκίνητο που έρθε στην ίδια ευθεία και λέω ο άλλο είναι κότα, θα στρίψει πρώτο. Αυτό μπορεί να το κάνει το chicken game, δηλαδή το παιχνίδι τη κότα, για πάρτι σου. Δεν μπορεί να το κάνει όταν διαχειρίζει τι ευθύνε μια χώρα. Ή τα λεφτά άλλων, είσαι τραπεζίτη, ξέρω εγώ, είσαι φάντασμο, οτιδήποτε κλπ. Εκεί πρέπει να λειτουργήσει με άλλα μοντέλα διαχείριση κινδύνων. Αυτό είναι η πολιτική να λειτουργησει με αλλα μοντελα διαχειριση κινδυνων αυτο ειναι η πολιτικη παντως ετσι Διαχείριση μας... αβεβαιοτητας Εναλλακτικέ λυσεις διαχείριση αβεβαιότητα, σενάρια. Αυτό είναι. Στη δική μα πολιτική Και πραγματικότητα. Σε εμά τώρα μην... πρέπει να δεις. Όλα αυτά που λέγαμε πριν, Ιώτα, ναι. η μείωση των κινδύνων έχει μια βασική παράμετρο να αρχίσει κάπω η ανάπτυξη. Δηλαδή, ένα κλειδί όπω και να το πάρει. Έχει ξεχαστεί αυτή η λέξη εδώ. Μα απλώ το λένε, είναι στερεότυπο. Απλώς το λένε όλοι και κανεί δεν κάνει τίποτα. Λοιπόν, και ο ιδιωτικό τομέα και ο, ο δημόσιο δεν κάνει τίποτα. Παρέα, α πούμε, το, αυτό που λέει το Υπουργείο Ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να έχει κλείσει προπολού. Δηλαδή, φαντάζομαι ποιο θα βάζει να τον ένα άλλο. Έχει κάθε τρει μέρε αλλάζει το Σαμαρά στον Υπουργό Ανάπτυξη. Τίποτα, α λοιπόν. Θα σου δώσω δύο, δύο πράγματα που. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Α πούμε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να δώσει ένα διεγερτικό στην οικονομία τη Ευρώπη. Έτσι είναι. Αυτό που λένε ποσοτική χαλάρωση, αλλά να το φέρει σε ένα επίπεδο που να αγγίξει την πραγματική οικονομία. Το να μειώνει τα επιτόκια δεν παίζει κανένα ρόλο σήμερα. Λοιπόν, και λέω, τι πρέπει να κάνει ο Ντράγκη. Του έχουμε πει εμεί σαν Ελλάδα. Δεν έχει πει Ελλάδα. Το έχουν φέρει 100 φορέ στη Βούλη. Όχι. Ποιο είναι το συμφέρον τη Ελλάδα να αγοράζει γενικά assets, ε, ξέρω, στοιχεία η Κεντρική Τράπεζα. Όχι. Ε, εμάς για να μα αγγίξει θέλουμε κάτι άλλο. Ποιο? Αυτό που έχουμε πει το αναπτυξιακό ομόλογο, ειδικού σκοπού για έργα, για επενδύσεις. Πά Πάμε τώρα στο άλλο, Γιούνκερ. Ο ένοχος Γιούνκερ για φοροδιαφυγή θέλει να κάνει κάτι καλό για την Ευρωζώνη. Να ρίξει, ξέρω εγώ λέει αυτός, 30 δισεκατομμύρια με μόχλευς 10-300 δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη σε υποδομές, δίκτυα και ξέρω εγώ καινοτομία. Ωραίο. Είναι λίγα τα λεφτά αυτά για να πιάσουν την πραγματική οικονομία. Πρέπει 100 δι με μόχλευση 10, το κάνει πρώτα στη Βουλή, να πάει τουλάχιστον ένα τρισεκατομμύριο ω δυνατότητα, έτσι δεν είναι, και να το φτιάξει με τέτοιο τρόπο που να λειτουργήσει. Διότι η, η, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πριν είχε ρίξει λεφτά, είπε 180 δισεκατομμύρια, δεν πέρασε τίποτα στην πραγματική οικονομία, διότι α, δεν δίνω λεφτά στην Ελλάδα, διότι θα χάσω την πιστωτική αξιολογηση αξιολόγηση 3α. Δηλαδή υπάρχει ένα σ το πολύ πολύ άντε να κάνει διαπραγμάτευση, κάνει με την Τρόικα, ασχολείται με την Τρόικα μόνο. Οι τράπεζέ μα φάγανε τρία χρόνια χωρί να φταίνε. Για τα stress test. Να κάνουν αξιολογήσει, τα λογιστικά, φέρνουν τα χαρτιά εδώ να αποδείξουν, να δείξουν. Δεν κάνουν η δημιουργική δουλειά. Το Υπουργείο Ανάπτυξη δεν υπάρχει, το Υπουργείο Οικονομικών είναι εγκλωβισμένο απλώς στον έμφυα, τα τέτοια. Κανεί δεν ασχολείται τίποτα. Δεν η πολιτική, τότε, Και η αστική τάξη Ελλάδα, η ανεκδίκητη μεγαλοαστική τάξη τη Ελλάδα. Τρώει το βράδυ στην πολιτεία και λέει τι θα γίνει με τις, με τις προεδρικές εκλογές, τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης. Ρε άντε από εδώ. Άντε από εδώ. Όποιος έχει τα χτένια, <Και> όποιος έχει τα γένια δεν βρει τα χτένια. Έτσι. που λέμε, Μη μεταθέτε τις ευθύνες σα σε άλλους. Λοιπόν, λοιπόν ένα ένας από του όρου που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για το χρέο, γιατί θα σε πάω λίγο στο χρέο τώρα, είναι ότι δεν είναι βιώσιμο. Από εκεί και πέρα συζητάμε τα πάντα. Οφείλουμε, μπορούμε, πρέπει να τα λέμε όλα στι διαπραγματεύσει. Στι διαπραγματεύσει, όχι όλα, αλλά πρέπει να έχει. Είσαι... να έχει ένα πλαίσιο. Ε, απλές, ναι, δηλαδή, κοιτάξτε, ναι. λέμε βιώσιμο ένα χρέο, είναι μια μαθηματικό τύπο τώρα. Μην κουράσουμε, με έχουν κουράσει πολύ σήμερα του ακροατέ μετά. Τα... Ένα μαθηματικό τύπο είναι αυτό που λέει. Δηλαδή. Κάνουμε μια αφαίρεση. Το επιτόκιο, από το επιτόκιο αφαιρούμε το ρυθμό ανάπτυξη και αυτό το πολλαπλασιάζουμε το κλάσμα του χρέου προ το ΑΕΠ. Και αυτό πρέπει να είναι, προ ξανά μικρότερο από το πλεόνασμα το πρωτογενέ που έχουμε. Τώρα δεν κατάλαβα ο τίποτα. Το κλειδί εδώ ποιο είναι, να μειώσουμε το επιτόκιο, να αυξήσουμε την ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Αυτό είναι το κλειδί, ε? Ή να κόψουμε το χρέο, το ονομαστικό χρέο. Μια σύνθεση αυτών των πραγμάτων θα γίνει. Με κατάλαβε. Δεν μπορεί να μου ζητάει εμένα, να έχω πρωτογενή πλεονάσματα, όχι μόνο σε μένα. Στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην ναι. Γαλλία. Δηλαδή, εγώ για να μπορέσω να δανειστώ από τι αγορέ με αυτά τα επιτόκια, πρέπει να έχω πρωτογενέ πλεονάσματα, όχι τρία που έχω φέτο. Πέντε, έξι. Μπορεί ή... να το αντέξει μια οικονομία που διαλύεται, όχι. Δηλαδή, σε μια άλλη στιγμή θα σου περιγράψω τη διαπραγματική ναι. τακτική, αυτό που μπορούμε να πούμε. Πάντω, δεν είναι μονόπρακτο έργο, είναι περίπλοκο έργο, δεν είναι απλοϊκό όπω το λένε τα κόμματα σήμερα. Ε, και θέλει μυαλό. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα βάλουμε μια άνω για τη σημερινή μας εκπομπή τουλάχιστον στο πολιτικό και οικονομικό γεγναστέ γιατί μετά Μίμη μου έχουμε δύο email από ακροατές και τα δύο θέλουν οπωσδήποτε να τα απαντήσεις. Και τα δύο email από ακροατές σου Μίμη Ανδρουλάκη αναφέρονται στο βιβλίο Αλέγκρα, το καινούριο σου βιβλίο Αλέγκρα που είναι και το πιστεύω σου για τη γυναίκα έτσι δεν είναι. Είναι και τρίτο, βλέπω και ένας που Λοιπόν, για λοιπόν ε, το ένα από τα δύο email αναφέρεται όμως και σου απευθύνει μια ερώτηση. Ποιος σε έσωσε τη βραδιά του Πολυτεχνείου. Δεν μας μιλάς ποτέ για το Πολυτεχνείο, αλλά πες ποιο σπίτι σε έσωσε. Τι εννοεί. Θα μας το πεις αυτό. Είπαμε ότι θα μιλήσω στα 50 χρόνια. Για τα, για τα μυστικά. Ναι, γιατί άκουα προθέσει το γραμματεία του κόμματο. Άρα Δημήτρη, τέλος πάντων. Αχ, λοιπόν, του Κομμουνιστικού Κόμματος, mm -hmm. ναι. Ξέρεις, ορισμένοι εκμεταλλεύονται τη σιωπή μου και την αγάπη μου στα πράγματα και λένε κουβέντες λίγο παραπάνω από αυτές που θα έπρεπε να λένε. Τέλος πάντων. Mm -hmm. Πράγματι, τη βραδία του Πολυτεχνείου, εν μέσω σφαιρών και καδρόνιας, ήμουν οι, μυ, οι μυθανείς, διότι είχα περάσει μια βδομάδα άυπνος. Γιατί είμαι στρατηγέ φυλακή Καβάλα, πήγα στη μονάδα μου. Γιατί ήμουν φαντάρο. Είμαι, είμαι στρατηγέ φυλακή Καβάλα, πήγα στο πράδι, Αλευθερούπολη, να πάρω το φύλλο πορεία. Ξαναπήγα στην Καβάλα, να κατέβω το τρένο μαζί με άλλου Και έτσι ξεκίνησε το πολιτικό. Γυρίσαμε εμεί η επίστρατη, α πούμε. Λοιπόν, είχα αιμορραγία, είχα πάθει από τα γρηγόνα αιμόπτιση, είχα μείνει σε τραγική κατάσταση. Με κυνηγά, έκανε την καδρονιά, σφόναζε ο Μάλιο τον κοντό, τον κοντό, σφύριζε τον κοντό και λοιπά. Εμένα δηλαδή. θέλω πάντων είχα καταφέρει να φτάσω μέχρι την Ιουστινιάννου και πλαπούτα με μεγάλε περιπέτειε. Φοβερέ. Μέχρι την Σεμπουρδέλο μπήκα, έπεσε σε κόπεδο, σε αδερφέ. Ό,τι θε. Ε, και βγαίνει από ένα χέρι από την πολικατοικία, Ιουστινιάννου και πλαπούτα και με βουτάει απ και με φέρνει μέσα στην πολικατοικία. Αυτό είναι ο Δημήτρη Ομοραήτ. Ε, Ένα νέο τότε και το ε, χριστιανοσοσιαλιστή του Παπά πυρουνάκι, ψαρουδάκι τέτοια. Αυτή ήταν μια άλλη παρέα. Με βουτάει πραγματικά και με βάζει μέσα η μηχανή. Εγώ γιατί εγώ έπρεπε να φτάσω. Πώ να φτάσω στη Σκιάθου που είχα Γιάφκα, έπρεπε να φτάσω στη Σκιάθου κάτω από τέτοιε συνθήκε με τα τάξη του δρόμου και τέτοι, Ήταν λίγο αδύνατο. Ναι, και με έβαλε μέσα και μας, στον πρώτο όροφο του σπιτιού του. Ήταν γεμάτο φοιτήτα. Ήταν πολύ συγκινητική αυτή η βραδιά. Όπου ο Δημήτρη, δεν ξέρω ποιο έστειλε τώρα το email, αλλά όπου ο Δημήτρη υπήρχε και απέναντί μου, ήταν καμιά παιδιά, ε, φαντάσου πώ είχε σώσει ο Δημήτρη Ομορέτη. Μέγα ιδρυτή του οικονομικού επιμελητηρίου μετά, δεν το ξέρει, αναπτυξιακό οικονομολόγο. Άνθρωπο πολύ δημιουργικό, δεν το ξέρει. Ε, λοιπόν, εκεί απέναντί μου ήταν μια κοπέλα που με έξερε, τι και καμιά φορά μίλαγα στη σχολή καλών τεχνών, έπαιρνε έκανα ναι. Και ήταν μεγαλάζια γαλάζια δεν την ξανασυνάντησα ποτέ. Και τη είπα μέσα στο χάμο, τη είπα μια μαντινάδα, και δεν την ξαναείδα ποτέ. Μπορεί να είναι αυτή τώρα που έχει δει το e γιατί τόσα χρόνια τη λέω. Τι θυμάσαι? Ναι. Έλα. Μοιάζουν πολύ τη θάλασσα τα μάτια τα δικά σου. Και όποιο θα δει δεν μπορεί να φύγει από κοντά σου. Χαρισμένο <χαρχ> <χαρχ> <χαρχ> <χαρχ> <χαρχ> ξανά μετά από <σκορδάλου> τόσα χρόνια. Ναι. Θυμάσαι ναι. το όνομα Ούτε το όνομα τη θυμάμαι, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω. Ο Δημήτρη δεν ξέρω τι. Λοιπόν, ναι, άλλο λέγεται. Λοιπόν, άλλο email τώρα. Αυτό το email ε, θέλουμε μεγαλύτερη ανάλυση. Αναφέρεται στο βιβλίο σου. Αναφέρεται στο site και στι ε, πάρα πολλέ 250 φωτογραφίε, αν δεν κάνω λάθο, ναι. που έχει ανεβάσει ε, στο μήμη.gr. Αναφέρεται στο βιβλίο Allegra. Μα λέει λοιπόν αυτή η κυρία, δεν θα πω το όνομά τη. Το Allegra όλο ναι. μπορεί ναι. να το δείτε με φωτογραφίε ναι. όλο. Από την αρχή μέχρι το τέλο. Κάθε κεφάλαιο πατάτε, ξέρω εγώ λέει πατάτε, βγαίνει όλε φωτογραφίε. Λέει Εσμέ. Πατάτε το ΕΣΜΕ βγαίνουν όλα. Έτσι, πατάτε το Άντι ναι. ή ξέρω εγώ το Τζούλια ή το Ολίδια και βγαίνουν φωτογραφίες. Λοιπόν αυτή η ξερω το τζουλια η το ολιδια και από την Ηλία θα δώσω κωδικοποιημένα στοιχεία για το email αυτό γιατί πραγματικά δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε πολλά στον αέρα. Ναι. Σε ρωτά αν είναι συγγενής της η φωτογραφία που έχει αν κάνουν κλικ οι ακροατές Καλώτω, μας το, στη μιλή, φωτογραφία ΕΣΜΕ εγώ θα στο δείξω αμέσως. Λοιπόν, στη φωτογραφία ε, τρακ, είναι, Εσμέ. Στο σκλαβοπάζαρο, αν είναι συγγενή αυτή η γυναίκα, στο σκλαβοπάζαρο στην Αλεξάνδρεια, είναι φοβερή. Η καταρχήν συγκλονιστική φωτογραφία. Ναι, είναι πίνακα. Είναι, πίνακας. είναι συγκλονιστική φωτογραφία. Όπω το χαρέμι παρακάτω, που θα δείτε, Αλεξάνδρενο. Επειδή θα το επίθετο, κοιτάξτε, από την περιοχή σα υπήρξαν ορισμένε μεγάλε γυναίκε που καταλήξαν στην Αλεξάνδρεια. Σπουδαίε γυναίκε. Καταρχήν ο Ιμπραήμ ο ίδιο. Διάλεξε την Ελένη, μια Ελένη πανέμορφη από τη Γαστούνια, που ήταν τον καπέλο κιόλα. Αυτή έπαιξε ρόλο μετά στην Αλεξάνδρα, το παίζε γερά βασιλική, όπως του Αλή Πασά, δηλαδή προστάτητα των Ελλήνων που πήγαν στα χαρένια, των Ελληνίδων που πήγαν στα χαρένια κλπ. Άλλη σπουδαία συμπαντή, έπαιξε ρόλο στη συγγενή σας τώρα, γιατί αν είδα το επίθετο, δύο τέτοια επίθετα έχουμε μόνο από εκεί. Δύο επίθετα από την Ήλια, <κυκλή> που πήγαν στα χαρέμια. Οι άλλε οι δύο αδελφέ, Χρσούλα και Παναγιώτα, τι πήρε ο Σεβέ σου λέει ο γάλο του Ιμπραιμ. Α γάλο, στρατηγικό του Ιμπραιμ, εξυγνωνιστή, ήταν τον απολεόνται ο και πήγε με το Μοχαμετάλλη τη Αιγύπτου τον εξυγωνιστή ε, και τον Ιμπραιμ ήταν στην Ελλάδα. Ως εχθρή. Ναι, η Χρυσόλου ήταν πανέμορφη με βέννα μαλλιά, γαλάζια μάτια, όλοι την αφιούγνται πάρα πολύ και έκανε και παιδί το οποίο στη Γαλλία μετά, πήγαν στη Γαλλία. Εκεί οι Έλληνε, τώρα η απόκημα των του, οι μαύροι του Bayron ψάχνουν ένα, θα μάλλον θα βρούμε και του Σεβέ Σουλεϊμάν το παιδί Σουλεϊμάν Σεβέ ήταν έτσι Γάλλος. θα βρούμε από αυτής της οικογένειας τώρα η θεία σας αυτή από ό,τι λέτε στο email που λέτε ότι η ανορία είναι γραμμένη ότι την πήραν στα σκλαβοπάζαρα κλπ. Ναι. η ιστορία της είναι πιο τραγική από ό,τι νομίζετε να πούμε για του ακροατές μας ότι η φωτογραφία δείχνει έναν Άραβα που επτέλεσε τα δόντια τη. Η θεία σα πουλήθηκε κατά δήλωσή τη ένα πρωί στην Αλεξάνδρεια και αγοράστηκε 40 φορέ. Σορτάρισμα 40 φορέ. Σορτάρισμα όπω κάναμε στο χρηματιστήριο. Ήταν πανέμορφη. Τα δόντια τη κοιτάξανε. Αλλά δεν ήταν Παρθένα. Και έτσι έπεφτε η τιμή. Η Παρθένα έχει μεγάλη τιμή. Αυτά παντρεμένη κοπέλα Νιό παντρε. Πώ θα ήταν Παρθένα. Λοιπόν. Η τραγωδία τη, αν είναι η θεία, δύο είναι, μπορεί να είναι η μία, οι άλλε τα καταλάβετε, θα στείλετε email στο γραφείο μου. Η τραγωδία τη θεία σα είναι η εξή. Παρακαλεί, βάζει όλα τα μέσα στην Αλεξάνδρεια για να την απελευθερώσουν, έχει πάει σε ένα χαρέμι. Και πράγματι, αφού είδε η Ελένη από τη Γαστούνη ότι δεν κολλάει τίποτα, τη λυπήθηκε κλπ., φροντίσανε τρία χρόνια μετά να τη στείλουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα πια υποτίθεται είχε απελευθερωθεί. Ήρθε λοιπόν εδώ το 29-30 αυτή η κοπέλα, ξαναγύρισε. Ήρθε στο χωριό σα για να βρει τον άντρα τη, τρία χρόνια μετά. Τον βρήκε παντρεμένο με άλλοι, διότι νόμιζε ότι είχαν πεθάνει, ότι είχε χαθεί για πάντα. Θεωρήθηκαν αυτέ ότι είναι ξεγραμμένε. Ναι. Η εκκλησία ο παπά την έσβησε, διότι θεωρούσε πια ότι έχει περάσει τα χαρά, μια και έχει ε, ε, ας πούμε, εξισλαμιστεί. Και η οικογένειά τη δεν τη δέχτηκε, είχαν μοιράσει την περιουσία. Σου λέει, είσαι μαγαρισμένη, είχε πάει με του πασάδε κλπ. Φύγε. Και έφυγε. Τη διώξανε σαν χυλή. Αυτή είναι η τραγωδία των γυναικών. Ε, και γι' αυτό η Αλέγκρα είναι και ένα φόρο τιμή στι γυναίκε που δεν απώνουν τη σκόνη του στην ιστορία. Να πάμε και για το τρίτο email. Γιατί το ανέφερε κι εσύ και αξίζει τον κόπο πραγματικά. Για την Άλισον. Για την ενότητα με τι φωτογραφίε Άλισον. Έχει το φλωράκι πάνω σε άλλο. Δεν έχω δει τη φωτογραφία. Τον καπετάν Γιώτη. Πού τη βρήκε αυτή τη φωτογραφία, δεν την έχουν ξαναδεί. Ναι, ωραία. Αλλά γιατί είναι το θέμα, Γιατί υπάρχει εκεί, έχουμε χρόνο. Γιατί να... Έχουμε, έχουμε, ναι. Πόσο, δύο λεπτά. Έχουμε δύο λεπτά για να μας πεις και τη συναγωγή μετά. κράτησε τη Γιάννη, δεν μπορώ να πετάξει το Χαρίλαο ξεπέταγμα δύο λεπτά. Πολύ σωστά. Πώς, πού κολλάει ο Χαρίλαο ή ο Ζέρβα ή ο Βελιχιώτη σε ένα βιβλίο που κολλαει ο ο η ο ενα αφορα Αυτό Σε α εδώ όλοι και γράψτε τους προέδρους του ποδοσφαίρου όλους αυτούς τους επιφανείς και θυμηθείτε τη χρυσή τριάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου ποια είναι η χρυσή τριάδα κούδας μίμης δομάζος μίμης με Γιώργο ε, μίμης δομάζος μίμης Ιωάν, Γιώργος Σιδέρης αυτή είναι η χρυσή τετράδα να είστε ρομαντικοί έτσι είναι Πάμε τώρα, γιατί έχω υποσχεθεί στου ακορατέ. Ένα ωραίο πρωινό. Αυτό το χειμωνιάτικο, κυριακάτικο πρωινό. Επειδή είπε τώρα το γάλα, θα σου πω δύο-τρία ναι. πράγματα για το γάλα, να τα έχει υπόψη Ναι. Α, έχουμε και την κλήρωση. Θα την κάνουμε αμέσω μετά. Λοιπόν, την κλήρωση. Ωπαν αγία μου, εδώ πέρα να κάνουμε μαθηματική εξίσωση τώρα. Λοιπόν. Έχουμε μήνυμα και με SMS. Όχι μόνο από το τηλέφωνο. Α, έχουμε και με SMS. Ε, ναι, ναι, είναι εδώ. Ε, πολλά αρέσει. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Το γάλα, ναι. για να ξέρετε, δεν είναι τόσο αθώα τροφή. Συσχετίζεται με πολλά πράγματα. Δηλαδή, για τι μεγάλε ηλικίε, τώρα λέμε, βρ, βρίσκεται μια στατιστική δεν λέω, πραγματική, συσχέτιση με τον καρκίνο του προστάτη ή με το εθράφι των κοκκάλων. Πίνε μεγάλα για να έχουμε γεννακόκαλα, δεν είναι. Έτσι, έτσι, έτσι μα μεγαλώνουν. Έτσι μαθαίνουμε. Ρε, παιδί μου, εντάξει τα παιδιά, αλλά καλύτερα να τρώσει γιαούρτι, τυρί, πιο πολύ. Όχι πολύ γάλα, όχι πάρα πολύ γάλα. Τώρα σου λέει είναι το D γαλακτόζι, η οποία δράει οξυδωτικά. Άλλοι λένε όχι, είναι το, κάλιο, το, το υπερβολικό κάλιο, ακυρώνει τη βιταμίνη D. Άλλοι λένε τα ιστρογόνα, τα έντονα που έχει το γάλα. Άλλοι λένε είναι growth factors, μια καζείνη, πρωτενη δική που κάνει ζημιά. Πάντω στατιστικά ενοχοποιείται, όχι πραγματικά, mm -hmm. δεν ξέρουμε, ξέρουμε ακριβώ ποιο είναι. Φαίνεται ότι το γάλα δεν πρέπει να πίνουμε σε μεγάλε ποσότητε, οι ηλικίε είναι μεγάλε. Γι' αυτό όταν ακούω και φωνάζει να το γάλα ανέβη και κάτι. το διάλο το γάλα, πει το γάλα, πει το γάλα, πει το αυτό ακριβώ είναι. Πέτρα, α πω τη συνταγή. Παίζε μα ένα πρωινό με τυποποιη, τυποποίηση γάλακτο. Πώ θα το βρει. Εγώ δεν πρέπει να ρε, δεν πίνω γάλα. Λοιπόν, άκουγα. <laughs> να σα το διαβάσω, <laughs> έχω περάσει την Αμερικάνικη βοήθεια που πήραμε γάλα και ξερνούσαμε, να πούμε. Το γάλα στα σχολιά παλιά. Το... Λοιπόν. Βάζτε, ρε, το, α, μια αγνώπητα θα σα κάνω σήμερα. Στην κρεννό με ακούς αγνόπιτα Λοιπόν πάρει μισό κιλό αλεύρι Ένα ποτήρι νερό Τρεις κουταλιές, κουταλιές ρακί ή λεμόνι Λίγο αλατάκι Κάνε μια ζύμη μαλακή Απλά πράγματα Τίποτα Όχι αυτά που κάνει ο Κατσού Πώς το λένε ο Λευτέρης Ο παλιό μου σύντροφο Λαζάρου. Λαζάρου Και ο άλλος που τα έχουν κάνει Περίπλοκα αντιγεύσεις Τα έχετε παρακάνει ρε Λοιπόν, λίγο πιο, λιγότερη πολυπλοκότητα. Λοιπόν, έχω και φίλο και το μαμαλάκι, είναι φορειανό μου. Αλλά και ο λευτέρι είναι καλό, επειδή είμαστε παλιί φίλοι. Αλλά τώρα αυτό είναι μεγάλο τετρανό, δεν μα δίνει σημασία. Λοιπόν, άκου τώρα. Πιάνει, κάνει σαν μανταρίν τη ζημίρα, παιδί Μαλάκι. Ανοίγει μια τρύπα στη ζημίρα και βάζει μια κουταλιά με ζήθρα. Το κλείνει, το απλώνεις Και το βάζει με καυτό λάδι. Κάνει μια αγνώμη τα έτσι πρωί πρωί που σηκώνεται ο άντρας στα παιδιά σου, οι φίλοι σου και λοιπά πρωί πρωι, να μια νόστιμη βάζει πάνω λίγο μέλι, ζάχαρη, πετιμέζι αυτή είναι η δεν είναι ένα ωραίο πρωινό που παλάζει πάρα λίγο τη ζωή μας ωραία. πάρα αλλά, πολύ ωραία αλλά τώρα να πιες δυο κιλά γάλα να πριστείς για να βάλεις εδώ <laughs> στο αυτά που είναι και αυτό είναι το τρολο, που λέει ο Γέρος πάει λέει, ή από ή από πέσιμο. Ε? Έτσι είναι. Το πέσιμο, να πούμε και εγώ πίνω μεγάλα για να, να αντέχομαι στο πέσιμο και τελικά <laughs> προκαλεί πράγματα το πολύ γάλα. Ε? Λοιπόν φεύγουμε, πάμε για μαγειρική. <laughs> Γεια και χαρά, Μίμη Σανδρουλάκης, Γιώτα Ελίου, την άλλη Κυριακή και πάλι μαζί 10 με το πρωί από τον Α.